Μή κρίνεται, ή να μή κριθείτε, ενώ γαρ κρίματι κρίνεται, και ενώ μέτρο μετρίτη μετρίτησετε ημίν. Τι δε βλέπεις το καρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, τίνδε εν το σοφθαλμό δοκόν ού κατανοείς, υποσέρεις το αδελφό σου, αφίς εκ το καρφος εκ το οφθαλμό σου, και ιδού, ιδοκός εν το οφθαλμό σου, υποκριτά, Εκβαλε πρώτον μου σου την δοκόν, και τότε το καρφος του δότε το αγέον της κυσίν, μι τους μαργαρίτας μόν εν προσέντων κύρων, μι πότε καταπατήσου και Πασκάρο ετών λαμπάνε, και ο ζητών και το κρουόντι ανοίγισε τε. Ετή σεξιμών ανθρωπόσων, ετή σε οβιό αυτουάρτων, μιλήτων αυτο, και η τίν ετή σε αυτο, οι ονιμίς πονιριόντε είδα αγατά τε δωνε τη τεχνισιμών, πόσο μάλλον ο πατήριμων ο εν τη ουρανίς, δόση αγατά τε σε του Πάντα ούνος αιάν τέλιτε εναπιώσιν οι utos ούτως και οι μυσπίτε απτήσ, ούτως i profite. και οι προφήτε. Ισέλτατε διά της στενής πύλης, ότι πλατία και ευρύχρος ιοδός για εις την και οι ισέρ ότι η πύλη και Προσέχεται από τον ψεύδο προφητόν, Ή την Ισέρκον τε προσημάσεν εν διμασί προβάτων. Έσωθεν δε ίσεν λίκοι άρπαγες, Από τον καρπον αυτον επικνώσιστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακαντών σταφυλας, Ή τριβόλων σίκα, αγατών Παν δέντρον μί πιούν καρπον καλόν εν κοπτήτε, και εις πιρ βαλέτε. από τον καρπον αυτον επικνώσεις τέαπτους. Υπάσο λεγον μί, κύριε, κύριε, εις εις την βασίλιαν τον ουρανόν. Αλό το τελεματου πατρός εν της ουρανίς πολύ μιεν Κύριε, ούτως ονόματι επροφητεύσαμεν, και τόσο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και τόσο ονόματι δυνάμεις πολλάς επίοισαμεν, και τότε ομολογήσω απ' τη σώτη, ούτε ποτέ έγνονη μας, αποχωρείτε απ' μου οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πάσουν ώστε σ' ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιοι απ' τους, ομεωτήσετε αντρίφρονη μου, ώστε σ' οκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί πετραν. Και κατέβη οι βροχοί και ήλταν οι ποταμoons, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη, και ούγε πεσέν το warnedakt Оγκάρ. την πέτραν και Πάσο ακούν μου τους λόγους τούτους, και μη ποιον αυτούς ομοίωτηση τεάνδρή μωρό ώστοις οκοτομισέν αυτού την οικία επί την άμον, και κατέβη οι βροχοί και ήλταν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη, και έπεσέν. Και είναι η πτώσης απ' της μεγάλη. Και γένε τότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους του τους το Ιόκλη,